Το περασμένο Σάββατο ομιλήσαμε αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές ομιλήσαμε εδώ για το μέγα και φοβερό αμάρτημα της αγρυπνίας προς τη του διαβόλου και είπαμε μεν το τον αγρυπνεί κανεί προς του Θεού τον να αγρυπνεί εις την προσευχή Του τον να αγρυπνεί μελετώντας τα κρίματα του Θεού μελετώντας δηλαδή την Αγία Γραφή και άλλα Βιβλία Χριστιανικά, Χριστιανικού περιεχομένου. Αυτό είναι ευάρεστον εις τον Θεόν. Αυτό είναι όχι μόνο ευάρεστον, αλλά είναι και καλό την ψυχή μας. Και είπαμε ότι τέτοιες αυρινίες υπάρχουν στα μοναστήρια, υπάρχουν στους Αγίους εκείνους και ιερούς χώρους, μέσα στους οποίους ασκούνται άνθρωποι ευλαβείς, άνδρες και γυναίκες, ασκούνται εις το θέλημα του Θεού και παλεύουν να κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Και αυτούς τους ανθρώπους ας τους εμπέζει ο κόσμος, πολλάκις δε, για να μην κατηγορώ μόνο τον κόσμο, τον έξω κόσμο, να κατηγορήσω και αυτούς και αλλήλου, Ο Λάκης, δε κατηγορούμε αυτούς, αυτούς τους ιερούς άνδρας και γυναίκας, τους κατηγορούμε και εμείς που αυτή τη στιγμή βρισκόμεθα εδώ, στην αίθουσα αυτή και παρακολουθούμε τα κηρύγματα. Ο Λάκης, κατηγορούμε τα παιδιά μα, τα οποία παίρνουν πολλέ φορές άγιες και ιερές αποφάσεις, να αγωνιστούν μέσα από τους φιερούς εκείνους τύπους των Ιερών Μοναστηρίων. Τα θεωρούμε, θεωρούμε ότι τα μοναστήρια είναι αναχρονικά, εκεί μέσα μαζεύονται σαβούρα, έτσι νομίζουμε. Νομίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εξωκοινωνικοί, απόκοσμοι. Αντίθετα όμως, όπως είδαμε και όπως ακούσατε, και όπως σας διαβεβαίωσα εγώ τουλάχιστον ο οποίος έχω πήρα και πιστεύω ότι με εμπιστεύεστε που έχω πάει σε τόσα μοναστήρια σας βεβαιώ λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι κάθε άλλο παρά αντικοινωνική είναι κάθε άλλο παρά απόκοσμη είναι και θα σας βεβαιώσω και κάτι ακόμα έστω και αν σας φανεί λίγο περίεργο αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πολύ μεγαλύτερη δουλειά από ό,τι κάνουν οι παντρεμένες αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πολύ μεγαλύτερη δουλειά, πολύ ωραιότερη και πολύ ευπρεπέστερη εργασία από την προσφορά που κάνει ένας παντρεμένος μέσα στον κόσμο. Διότι όπως σας προκάλεσα προχτές θα σας προκαλέσω και τώρα. Ποιος από σας έχει να μου δείξει το έργο του ως παντρεμένο εδώ, στη, εδώ στην κοινωνία. ποια από εσά αυτή τη στιγμή μπορεί να, να σηκωθεί εδώ επάνω μπροστά σε όλους και να καμαρώσει να καμαρώσει για την οικογένειά της ποιος από εσάς μπορεί να σηκωθεί εδώ μέσα και να καμαρώσει για τα παιδιά του που είναι δύο, τρία ένα, δύο, τρία πιστεύω ότι όλοι σας όλοι σας έχετε μέσα σας τι αναστολές σα. όλοι σας αισθάνεστε ότι το χρέος σας δεν έγινε έτσι όπως θα έπρεπε να γίνει αισθάνεστε ότι δεν προσφέρατε απέναντι στον Θεό και απέναντι στα παιδιά σας και απέναντι στην οικογένειά σας αυτό που έπρεπε να προσφέρετε. Έχω όμως εγώ να σας επιδείξω αυτή τη στιγμή αν όχι χιλιάδες, τουλάχιστον εκατοντάδες αγάμους ιερείς που δεν έφτιαξαν μεν οικογένεια εδώ στον κόσμο, δεν επαντρεύτηκαν με γυναίκα, δεν έκαναν κατασάρκα παιδιά, έχουν φτιάξει όμω οικογένειε μεγάλε και πνευματικέ. Έχουν πνευματικά παιδιά. Έχουν παιδιά εν πνεύματι αγίω γεννημένα τα οποία μπορούν να σα μαρτυρήσουν και τα ίδια του τα παιδιά, όχι οι ίδιοι, διότι οι ίδιοι ενδεχομένω από ταπεινών φρόνημα μπορεί να πούνε ότι δεν έχουν κάνει τίποτα. Το έργο του όμω θα το δείτε μέσα από τα παιδιά του και σα βεβαιώ ότι αυτέ οι εκατοντάδε. Των αγάμων κληρικών έχουν να επιδείξουν άλλες τόσες εκατοντάδες ο καθένας παιδιών πνευματικών τα οποία ανέθρεψαν και ανέστησαν εν κυρίων. Επομένως μην το πείτε ποτέ αυτό ότι ο άγαμος ο καλόγερος είναι αντικοινωνικό επειδή βρίσκεται κλεισμένος μέσα στους τέσσερις στίχους ενός κελιού. Αντίθετα, εκεί μέσα σε αυτό το κελί το οποίο το έχει κάνει αγωνιστήριο και παλέστρα. Εκεί μέσα νύχτα και μέρα, αγωνίζεται κατά των αοράτων και ορατών εχθρών. Εκεί κυρίως αγωνίζεται κατά του δαίμονος. Εκεί αγωνίζεται με τους λογισμούς του. Εκεί αγωνίζεται με τον εαυτόν του. Εκεί αγωνίζεται με τις κακές του επιθυμίες. Εκεί αγωνίζεται με τους κακούς λογισμούς του. Εκεί μέσα σε εκείνο το παλαιστήριο, που εσύ το θεωρείς, ένα απόκοσμο κελί εκεί μέσα αυτός δίνει αγώνες πνευματικούς φοβερούς τους οποίους βεβαίως για τους οποίους θα πάρει μισθό μεγάλο πάρα πολύ μεγάλο ενώπιον του Θεού και τι προσφέρει αυτός ο καλόγερος σας είπα τι προσφέρει όταν κάθεται και αγρυπνεί μια νύχτα ολόκληρη που εσύ δεν ξέρω αν θυμάσαι ποτέ σου να αγρύπνησες ακόμη και για τα παιδιά σου αν αυτό κάθεται και αγρυπνεί μια νύχτα ολόκληρη, νύχτε ολόκληρες για τα πνευματικά του παιδιά, για τον κόσμο τον οποίο δεν τον ξέρει. Για φανταστείτε το λίγο, για βάλτε το λίγο στο μυαλό σας. Σας παρακαλώ δηλαδή. Για βάλτε λίγο στο μυαλό σας αυτή την εικόνα. Ένας μοναχός τον οποίο ο κόσμος τον υβρίζει, αυτός να προσεύχεται δια τον κόσμο. Να προσεύχεται δια τους κλέφτες, να προσεύχεται δια τους πόρνους να προσεύχεται για τους μυχού, να προσεύχεται για τους διπλοπατρεμένους, να προσεύχεται για τους απατημένους, να προσεύχεται για τους κλέφτες, να προσεύχεται για τους απατεώνες, να προσεύχεται για τους βλάσχημους, να προσεύχεται για τους μέθισους. Την ώρα εκείνη της νύχτας που εδώ τουλάχιστον στον κόσμο μακάρι να υπάρχουν. Μακάρι να υπάρχουν και εγώ να μην ξέρω. Την ώρα της νύχτας που εδώ στι πόλει, οι μισοί κοιμώνται και οι μισοί αμαρτάνουν για να μην πω περισσότερο ποσοστό ότι περισσότεροι αμαρτάνουν και λιγότεροι κοιμώνται αυτές τις ώρες της νύχτας επάνω στο Άγιον Όρος και σε πολλά άλλα μοναστήρια φυλάνε σκοπιές σκοπιές πνευματικές πνευματικές σκοπιές φυλάνε αγρυπνώντας με τα όπλα στο χέρι τα δέοπλα του είναι τα κομποσκίνια τους με τα οποία παρακαλούν τον Θεό να μην καταστρέψει τον κόσμο. Και πιστέψτε με ότι αν ο Θεός μας ανέχεται, αν ο Θεός μας κρατάει ακόμα, αν ο Θεός δεν έχει αφήσει ακόμα τα αστέρια να γίνουν αστροπελέκια στα κεφάλια μας, πιστέψτε με αυτό το οφείλουμε όχι στις δικές μας προσευχές, δεν έχουμε κάνει τίποτα εμεί εδώ. Το οφείλουμε στι προσευχές εκείνων των Αγίων, επάνω στο Άγιον Όρος και σε άλλα μοναστήρια οι οποίοι κάθονται νύχτα και μέρα μέσα στα κελιά τους γονατιστή και παρακαλούν τον Θεό να λυπηθεί τον τόπο του να λυπηθεί το λαό του Επομένως υπάρχει η καλή ακριπνία υπάρχει το καλό ξενύχτη το οποίο όπως θυμάστε σας το συνέστησα και πάλι σας το συνιστώ Διαθέστε και εσείς αγαπητοί μου αδελφοί, μία ώρα, μισή ώρα μες τη νύχτα, διαθέστε για να προσευχηθείτε στον Θεό. Κάποτε, κάποτε την περίοδο του 40-41 που κροταλίζανε τα όπλα των Γερμανών και των Ιταλών στα αυτιά μα, τότε που είχαμε ανάγκη των Θεών, εσείς οι παλαιότερες το θυμάστε, οι γριέ και οι Γέροντες, είχανε τριφτεί τα γονατά μας χάμω, στα πεζούλια και στις ανίδες των δωματίων και παρακαλούσαμε τον Θεό να παρέλθει το κακό να γλιτώσουμε και ο Θεός μας εγλίτωσε τώρα δηλαδή τον ξεχάσαμε τον Θεό τώρα επειδή πέρασε η περιπέτεια τελειώσαμε τις προσευχές μας αυτά ήταν τα ξενύχτια μας μόνο επειδή είχαμε ανάγκη τον Θεό διαθέστε μία ώρα Διαθέστε μισή ώρα και περισσότερο αν θέλεις και δυο ώρες αν θέλεις διάθεσε τη νύχτα στον Θεό και σας είπα αν πιστεύεις ότι η προσευχή σου ακούεται και να το πιστεύεις αυτό αν ακούεται η προσευχή σου τότε της νύχτας η προσευχή που είναι απομονωμένη από τους τορύβους της ημέρας από τις απασχολήσεις της ημέρας από τα μαγεριά και τα τηλέφωνα που είσαι ελεύθερος να προσευχηθείς χωρίς να σε ενοχλήσει κανείς, ούτε τα παιδιά σου, ούτε ο άντρας, ούτε κανείς. Τότε λοιπόν γονάτισε και παρακάλεσε τον Θεό, μίλησέ του και ταυτή του θα είναι τεντωμένο να σε ακούσει. Και όχι μόνο θα σε ακούσει, θα σου πω και κάτι άλλο, και θα σε υπακούσει κιόλα. Και θα ακούσει αυτά που θα του πεις. Και θα σπεύσει να ικανοποιήσει τα αγαθά αιτήματα της ψυχής σου. Το είπε, και δεν είναι ψέμα. Μιλήστε μου και θα σας δώσω Ζητήστε μου και θα σας δώσω Και αφού το είπε δεν θα πέσει έξω ο Θεός Δεν λέει ψέματα ο Θεός Αλλά μας διευκρίνησε κάτι Αν δεν σας δίνω Δεν σας το δίνω γιατί δεν μου ζητάτε όπως πρέπει να μου ζητάτε Έτσι είπε Ζητήστε μου όπως πρέπει Λέει ο Θεός Και εγώ θα σας δώσω Ό,τι μου ζητήσετε, αρκεί να είναι προς το συμφέρον της ψυχής σας. Αλλά υπάρχει, είπαμε, και το ξενύχτη του σατανά. Τον βλέπεις το χριστιανό, βαφτισμένος, έτσι. Βαφτισμένος, μυρωμένος, που λέει εκεί ο Παπούλης στα βαφτίσια. Βαφτισμένος, μυρωμένος του Θεού, παραδομένος. Μάλιστα, για να δούμε λοιπόν αυτός ο βαφτισμένος και μυρωμένος του Θεού Παραδομένος να δούμε τι κάνει τη νύχτα. Άμα του πεις για εκκλησιά, άμα του πεις για προσευχή, άμα του πεις για κομποσκίνι; α, άρχισε να ανοίγει το στόμα του να χασμουριέται. Άρχισε να τον τριβελίζει ο διάολος και να του λέει ότι είσαι κουρασμένος, ότι είσαι ταλαιπωρημένος, ότι κάνεις, ότι φτιάνεις, ό,τι, ό,τι, ό,τι, ό,τι. Για να πάρει εκείνη την ώρα να πάρει κανένα τηλέφωνο, κανένα φίλος, καμιά φιλενάδα. Τώρα ειδικά με τα πάρτις, τα μασκέ πάρτις, τις αγρυπνίες αυτές του διαόλου, να πάρει κανένα τηλέφωνο εκείνη την ώρα που χασμουριέται και να του πει, από απόψε έχουμε χορό. Χορεύει ο συλλογό μα στο τάδε κέντρο. Πρέπει να έρθεις. Για πότε θα τον δεις, αυτόν που μέχρι εκείνη τη στιγμή χασμουριόταν και ξινότανε, και ήταν έτοιμος να παρακιμηθεί. Για πότε θα τον δεις να φορέσει κουστούμια, να φορέσει γραβάτες, να πασαληφθεί, να ετοιμαστεί, να χτενιστεί, να κάνει, να φτιάξει και είναι έτοιμος να τραβήξει τη νύχτα μέχρι το πρωί. Αυτός λοιπόν είσαι ο, ο, ο βαφτισμένος και μυρωμένος και του Θεού παραδομένος. Ε? Αυτοί είμαστε λοιπόν οι χριστιανοί. Για μέν Θεό, όταν ακούμε Θεό, όταν ακούμε προσευχή, όταν ακούμε κουμποσκίνια, όταν ακούμε αγρυπνίες του Θεού μας πιάνουν χαθμονητά, θέλουμε να πάμε να κοιμηθούμε άμα ακούσουμε τίποτα γλέντια, τίποτα μπουζούκια τίποτα τέτοιες καρναβαλικές εκδηλώσεις καρναβαλικά ξενύχτια, τότε ποιος μας πιάνει τότε είμαστε έτοιμοι να πάμε να το δώσουμε όλα άσε που θα ξεδοφθούμε κιόλα, αλλά τι σε νοιάζει. να σου πω να δώσεις κανένα σε καναυτοκό; θα μου πεις να πάνα να δουλέψει, αλλά εκεί μέσα στο κέντρο πας και ρίχνεις τα δεκαχύλιαρα, λες και είναι τραπουλόχαρτα, λες και είναι φύλλα του δέντρου. Εκεί δεν σε νοιάζει το ξενύχτη του σατανά. Και άμα σε ρώταγα, και άμα με ρώταγες, τι γίνεται εκεί μέσα, γιατί παππούλη είσαι τόσο ορμητικός, γιατί παππούλη τα βάλεις τόσο πολύ με τα νυχτερνά κέντρα, Σα είπα εμένα ρωτάτε, εμένα ρωτάτε, βρέστε ανθρώπους που δουλεύουν μέσα σε αυτά τα κέντρα, βρέστε ανθρώπους τιμίου, εργατικού, οι οποίοι για να βγάλουν το ψωμί τους έχουν γίνει λατζέριδες και παίρνουν πιάτα μέσα σε αυτά τα, τα κέντρα, είναι καθαρίστριες, ηθικές και πνευματικές, οι οποίες κάθε και περιμένουν όποτε θα τελειώσουν οι τεμπέλιδες, το ξενύχτη τους για να κάτσουν να σφουγγαρίσουν και να πλύνουν τις, τις καρέκλες εκείνες ρωτήστε αυτούς οι οποίοι δουλεύουν μέσα σε αυτά τα κέντρα να σας πούνε τι βλέπουν τα μάτια τους μη ρωτάτε εμένα εγώ δεν έχω πάει ή δεν σκέφτομαι ποτέ να πάω Α, αλλά επειδή το αυτοί μου είναι τεντωμένο και ακούω από εδώ και από εκεί τι γίνεται μπορώ να σας πω και εγκλήματα γίνονται και ναρκωτικά γίνονται και πορνίες υπάρχουν και βλαστήμιες ακούονται και μέθες γίνονται και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί το μυαλό σα γίνεται αλλά εκεί Oh, εκεί σε γαργαλάει ο διάολος Εκεί τα πόδια σου γαργαλιώνται να φύγεις Και το βλέπεις το θηλυκό Αλλά πού είναι οι μανάδες Εσείς φταίτε Εσείς φταίτε Κάποτε οι μανάδες Κάποτε οι μανάδες Εκάναν νοικοκυράδες τα κορίτσα τους Νοικοκυράδες τα κορίτσα τους Από τρία και τέσσερα χρονών μάλιστα Μαθαίναν τα παιδάκια τα μικρά Να στρώνουν τα κρεβάτια τους Μα θέλατε τα παιδιά τους τα μικρά να πλέουν πιάτα, να σερβίρουν το φαγητό, να σπρώνουν το τραπέζι. Τώρα το βλέπεις το θηλυκό, 15, 17, 20, 22, 25 και κοιμάται όλη μέρα, κοιμάται όλη μέρα. Κοιμάται το τεμπελχανούδικο, κοιμάται, κοιμάται λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Κοιμάται και ξυπνάει τι ώρα, 11 το βράδυ, συγκώρεται, κοιμάζεται. Δώδεκα ξεπορτίζει. Και ξαναμαζεύεται τις 6 το πρωί, τις 7 το πρωί, τις 8 το πρωί. Για να ξανακοιμηθεί. Αυτή είναι η ζωή του πλέον. Αλλά δεν φταίνετε τα παιδιά. Εσεί φταίνετε. Εσεί τα μάθατε έτσι. Μην το κουράσεις. Γιατί να μην το κουράσεις. Γιατί να μην το κουράσεις. Τι θα πάθει δηλαδή. Τι θα πάθει αν μάθει να σκουπίζει. Τι θα μάθει αν, αν, μάθει... Τι θα πάθει αν μάθει να, να στρώνει το κρεβάτι του. Τι θα πάθει. Τράβα λοιπόν, τράβα τώρα να μαζέψεις αυτά τα οποία σκορπίσεις, Τράβα να τα μαζέψεις. Τράβα τώρα να το συνετήσεις το παιδί σου που έγινε 20 χρονών, 22 χρονών. Αλλά θυμίσου το, θα φτάσεις κι εσύ, δεν το εύχομαι, δεν το εύχομαι, το προβλέπω όμως. Θα φτάσεις κι εσύ να φτάσεις σε κανένα παπά, να πας σε κανένα προσκύνημα, και να παρακαλάς τον Άγιο και να παρακαλάς τον Παπά, είτε να διώξει το δαιμόνιο από το παιδί σου, είτε να το απαλλάξει από τα ναρκωτικά, είτε να το απαλλάξει από τις πορνίες, είτε να του ξαναφτιάξει το γάμο. Γιατί εκεί καταντήσανε τα παιδιά σήμερα. Εκεί καταντήσανε. Ποιοι είναι οι ηθικοί αυθουργοί, ψάχνετε βρέστε τους εσείς. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη και θα τους δείτε τους ηθικούς Αυτουργού. Είναι αυτοί οι οποίοι έσπρωξαν τα παιδιά σε αυτό το χάλι, σε αυτό το κατάστημα μέσα από τα ξενύχτια. Σας είπα τι μου είπαν παιδιά. Σα το είπα. Σα το είπα και να σας το ξαναπώ. Μου είπε Παι, παιδί, μου το είπε. Μου λέει αν δεν μου άγγεγε η μάνα μου την πόρτα να πάω να, ξεκινήσω, να ξενυχτήσω με το γκρουπ εγώ παπούλι δεν θα άξερα τι σημαίνει ξενύχτια. Αν η μάνα μου δεν μου άνοιγε την πόρτα να πάω να ξενυχτήσω με το γκρουπ, εγώ δεν θα πέφτω στην Βορνία παπούλι. Μου το τα παιδιά, δεν σας λέω ψέματα. Αν δεν μου άνοιγε η μάνα μου την πόρτα να πάω στο, στο, στο καρναβάλι με τα γκρουπ, εγώ δεν θα πάθαι να το τσιγάρο και τα ναρκωτικά παπούλι. Μου το πανε. Αυτά είναι τα γκρουπ μέσα στα οποία μαντρώνετε τα παιδιά σας. Και μετά ψαχνώστε δίθεν να βείτε ποιος είναι ο ένοχος. Αντέστε τώρα, μαζεύτε τα. Τα έχει στείλει στον γκρουπ κάτω. Ποιος τα κουμαντάρει. Ποιος είναι κάτω ο αρχηγός του, Τι τέρας μπορεί να είναι αυτό. Τι σατανάς, ανθρωπόμορφος μπορεί να είναι αυτός. Τι πόρνος, τι διευθαρμένος μπορεί να είναι αυτός. Που εσύ του εμπιστεύτηκες, του αγόρι σου και το κορίτσι σου. Να το πας στο κατηχητικό. Α, φοβάσαι μη σου γίνει παπάς. Α ε, μάζεψε το λοιπόν, παπά, το προτιμάς να το μαζέψεις με τη σύρυκα στο χέρι, μάζεψέ το. <κυρίου> Αυτά εν είπαμε το προηγούμενο κήρυγμά μας. <κυρίου> και τώρα ερχόμαστε σε άλλο αμάρτημα. Πώς λέγεται το αμάρτημα. Πώς λέγεται το αμάρτημα που και αυτό έχει σχέση με τον καρνάβαλο. Πλην όμω σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τον Καρνάβαλο. Θα μιλήσουμε σήμερα γενικώ περί του ομαρτήματο. Το δε Καρνάβαλο θα το μιλήσουμε την άλλη Κυριακή που έχει το γιορτάσει του το μεγάλο, έχει την ονομαστική του εορτή. Την άλλη μέρα, την άλλη, το άλλο Σάββατο που έχουμε, που έχουμε μεγάλε γιορτέ και πανηγύρια εδώ στην Πάτια, πανηγυρίζει ο τόπο μα. Τότε θα μιλήσουμε προ την του Καρναβάλου. Θα του κάνουμε ένα, θα του πλέξουμε ένα εγκόμιο. Σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε, σήμερα θα μιλήσουμε αοριστός πως για το αμάρτημα αυτόν. Πως λέγεται το αμάρτημα παρακάλω; Λέγεται ιδολολατρία. Λέγεται ιδολολατρία. Τι σημαίνει ιδολολατρία; Τι σημαίνει ιδολολατρία; Ιδωλολατρεία σημαίνει λατρεία ενός ιδόλου. Και τι σημαίνει είδωλον? Είδωλον σημαίνει θεός ψεύτικος. Θεός ψεύτικος. Δηλαδή λατρεία ενός ψεύτικου θεού. Αυτό σημαίνει η λατρία Λατρεία ενός ψεύτικου θεού. για να γίνω σαφής θα σας πω πρώτον ότι η ειδωλολατρία παλαιά υπήρχε σε πολλούς λαούς μεταξύ των οποίων ήταν και ο ειδικό μας ο λαός, ο ελληνικός λαός, αλλά και σήμερα υπάρχει ειδωλολατρία. Παλαιά... Αν πάτε στην ιστορία των αρχαίων Ελλήνων θα δείτε ότι οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες προσκυνούσαν ανύπαρκτους θεούς. Έτσι νόμιζαν, έτσι πίστευαν. Πίστευαν ότι επάνω εκεί στο βουνό τον Όλυμπο είχαν στήσει την καθέδρα τους, το παλάτι τους δώδεκα θεοί. Και προσκυνούσαν πρόσωπα ανύπαρκτα, μυθόδη πρόσωπα, τον Άρη, τον Δία, τον Ποσειδώνα, την Άρτεμη, τον Ήφεστο, την Αθηνά, πρόσωπα τα οποία ουδέποτε υπήρξαν, ουδέποτε εφανερώθηκαν στους ανθρώπους, ουδέποτε παρουσιάστηκαν, όμως αυτοί πίστευαν, ενόμιζαν ότι υπάρχουν αυτοί οι θεοί και προσέφεραν σε αυτούς τους θεούς επροσέφεραν τις θυσίε τους επροσέφεραν, είχαν φτιάξει βωμούς είχαν φτιάξει ναούς μεταξύ των οποίων ναών υπάρχει όπως ξέρετε πολύ καλά σήμερα και στην Αθήνα υπάρχει ο περίφημος Παρθενών προς τη μήν της θεάς Αθηνάς να τους κατηγορήσουμε όχι βέβαια δεν τους κατηγορούμε, γιατί δεν τους κατηγορούμε διότι οι άνθρωποι δεν ξέρανε Εζούσαν αισκόδικε και άθανα του. Εζούσαν μέσα στο σκότο τη άγνοια. Τόσο νόμιζαν, τόσο καταλάβαιναν. Αυτά του έλεγαν οι πατεράδε του, αυτά του λέγανε οι γιαγιάδε του, οι παππούδε του και αυτά πιστεύανε. Ήταν λογικό λοιπόν να πιστεύουν ότι υπήρχε ο Ποσειδών. Και όταν έβλεπαν τη θάλασσα να φουρτουνιάζει, νόμιζαν ότι αγρίευε ο Ποσειδών και έπρεπε να κρυφτούνε. Έπρεπε να κάνουν θυσίε στο Ποσειδώνα. Άμα έβλεπαν τον ουρανό να συνεφιάζει και να αστραποφώ και να ρίχνει ασταπόγοντα ενόμιζαν ότι βαράει παλαμάκια ο Δίας και κάνε τέτοια πράγματα. Πράγματα δηλαδή, πράγματα τα οποία δεν είχαν. Αλλά έτσι νόμιζαν. Ούτε τους αδικούμε. Και σήμερα υπάρχει δωλολατρία. Και σήμερα υπάρχει δωλολατρία μάλιστα. Ξέρετε πού Έλατε να πάμε πέρα εκεί στην Αραπιά Ελάτε να πάμε πέρα εκεί, κάτω στην Αφρική. Να πάμε κάτω εκεί στους Ιθαγενείς, τους μαύρους. Δεν τους υποτιμώ. Αυτό το χρώμα τους έδωσε ο Κύριος. Αυτό το χρώμα έχουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι μαύροι, είναι κατώτεροι από μας. Ή επειδή είμαστε εμείς άσπροι, είμαστε ανώτεροι από αυτούς. Όχι. Ελάτε λοιπόν να πάμε εκεί κάτω να δούμε τι γίνεται. Στου αιθίωπες αυτούς προσκυνάνε αυτοί έχουν τον αληθινό Θεό όχι βέβαια τι προσκυνάνε άμα πας στη μια φυλή βλέπεις προσκυνάει το λιοντάρι νομίζουν ότι το λιοντάρι ένα λιοντάρι που γυρνάει μέσα εκεί στην περιοχή τους και το οποίο κάθε τόσο τρώει και κανέναν άνθρωπο που του βρίσκεται μπροστά του νομίζουν ότι αυτό το λιοντάρι είναι Θεός άλλη φυλή προσκυνάει ένα ξύλο ένα δέντρο ένα δέντρο εονόβιο δέντρο σαν να λέμε ένα πλατάνι το οποίο το βλέπουν επειδή δεν το αέρα ο ακόμα επειδή μια καταιγίδα πέρασε και το, το δέντρο στάθηκε χωρίς να πέσει, χωρίς να τσακίσει λένε ότι το δέντρο αυτό είναι Θεό το προσκυνάμε το δέντρο άλλοι από δάχτους προσκυνάνε τον ήλιο νομίζουν ότι ο ήλιος επειδή είναι καυτερός επειδή φωτίζει είναι και Θεός άλλοι από αυτού. Τα δείχνει και η τηλεόραση που και πω, θα τα βλέπετε, άλλοι από αυτούς προσκυνάνε την αγελάδα, βλέπετε εκεί στις Ινδίες, δεν μην πειράξεις αγελάδα, άνθρωπο σκότωσε, παιδί να σκοτώσεις, δεν πειράζει, αγελάδα μην σκοτώσεις, χάθηκες, χάθηκες, μην πειράξεις αγελάδα. Θεός λοιπόν, η πέτρα, Θεός το ποτάμι, Θεός το ξύλο, Θεός ο ήλιος, Θεός η αγελάδα, Θεός το λιοντάρι, Θεός είναι η Θεή και να έρθουμε τώρα, αφού σας έδειξα τις μορφές της ιδρολατρίας που υπήρχαν και υπάρχουν δυστυχώς και σήμερα, να έρθουμε εδώ στον τόπο μας, στην Ελλάδα μας, την αγαπημένη μας χώρα, την αγαπημένη μας πατρίδα. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, σας το είπα και προηγουμένως, είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, βαφτισμένοι, μυρωμένοι, του Θεού παραδομένοι και δεν έχουν τα λόγια αυτά μία υπερβολή αλλά είναι αντίκρισμα πραγματικά της πίστεώς μας. Διότι μέσα από το Άγιο Βάπτισμα πραγματικά εμείναμε βαπτισμένοι, μυρωμένοι και πλέον παραδομένοι στον Θεό. Αυτό του υποσχεθήκαμε, ότι πλέον μέχρι το θάνατό μας και μετά το θάνατό μας θα είμαστε διαρκώς ενωμένοι με τον Θεό. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε λοιπόν, Τι ορίζει η Αγία μας Εκκλησία. Η Αγία μας Εκκλησία αγαπητοί μου αδερφοί για να ξέρετε κι εσείς ορίζει το εξής ότι ο μόνος ο οποίος πρέπει να λατρεύεται είναι ο Κύριος μας ο Θεός μας. Πιστεύω εις ένα Θεόν τον μόνο που λατρεύουμε, τον μόνο στον οποίο να με λατρεία είναι μόνον ο Θεός ο αληθινό Θεός η Αγία Τριάς Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς αυτή είναι η πίστη μας αυτός είναι ο Θεός μας τον μόνο που λατρεύουμε είναι η Αγία Τριάς Πατήριος και Άγιον Πνεύμα στα άλλα πρόσωπα τα Άγια την Υπεραγία Θεοτόκο τον Τίμιο Σταυρό τους Αγίους Αποστόλου τους Ωσίους και Ασκητάδες, τους Αγίους, τους Αγίους Μάρτυρας, τους Άγιους οι οποίοι ήταν ιερείς κληρικοί, σε όλους αυτούς, παρακαλώ, προσέξτε να τα μάθετε, να τα ξέρετε, σε όλους αυτούς απονέμουμε... τη τιμητικήν προσκύνησιν, λέει η Αγία μας Εκκλησία. Όχι λατρεία, λατρεία μόνο στο Θεό, σε όλα τα άλλα Άγια Πρόσεβα απονέμωμεν προσκύνησιν τιμητικήν τους τιμούμε δηλαδή και στους ανθρώπους είμαστε υποχρεωμένοι όπως θα το ακούσετε και αύριο στο Ιερό Ευαγγέλιο το φοβερό αυτό Ευαγγέλιο της Μελούσης Κρίσεως στους ανθρώπους απονέμωμεν αγάπη επαναλαμβάνω στον Θεό Αγία Τριάς Απονέμουμε λατρεία, λατρευτικήν προσκίνηση. Στους Αγίους, όλους τους Αγίους, από της του Θεοτόκου μέχρι και του τελευταίου Αγίου, απονέμωμεν τιμιτικήν προσκίνηση. Εις τους ανθρώπους δε σε όλους ανεξαιρέτως, εχθρούς και φίλους, μαύρου και άσκρους, κίντρινους και πράσινους, μικρούς και μεγάλους, απονέμωμεν αγάπη. Απονέμωμεν αγάπη Για να δούμε τώρα Είπαμε ότι μόνο των Θεών λατρεύουμε Έτσι είπαμε Μόνο των Θεών λατρεύουμε Και αυτό σημαίνει ότι Παρακαλώ Αυτό σημαίνει ότι Την αγάπη που θα δείχνουμε στον Θεό Δεν θα τη δείξεις ποτέ και σε κανένα άλλον Όλοι οι άλλοι είναι κάτω από τον Θεό Όλοι οι άλλοι Πάρε το πιο αγαπητό σου πρόσωπο Πάρε τον άντρα σου, πάρε τη γυναίκα σου Πάρε το παιδί σου, πάρε τη μάνα σου Πάρε τον πατέρα σου, πάρε την Παναγία Πάρε τον Αγιό σου, πάρε όποιον θες Κανείς Μα κανείς, μα κανείς Δεν πρέπει να απολαμβάνει Από σένα την τιμή που θα... Και την προσκύνηση και την αγάπη Που θα απολαμβάνει ο Θεός γιατί έτσι το είπε ο ίδιος. θυμάστε όποιος λέει ο Κύριος αγαπήσει ακόμα και τον πατέρα του και τη μάνα του περισσότερο από μένα καλύτερα να μην με αγαπάει δεν θέλω αγάπη. τέτοια αγάπη δεν θέλω όποιος με αγαπήσει μένα λιγότερο από το παιδί του ή από τη θυγατέρα του καλύτερα να μην με αγαπάει ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρε με ουκέστη άξιο. Και ο φιλόν Ιόνης, η κατέρα υπέρ με ουκέστη μου άξιος. Αυτά λέει ο Χριστός. Αν τον πιστεύουμε, αν τον πιστεύουμε, και έρχομαι αμέσως, έρχομαι αμέσως, αμέσως σε αυτό που με απασχολεί. Τι κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει, άραγε εδώ στην Ελλάδα σήμερα, ιδολολατρία; Υπά. Υπάρχει. Και πρόσφερα να υπάρχει στην τηλεόραση. Μόνο τη τηλεόραση. Έχουμε πρώτο πο... πρώτο πολλά είδωλο. Πολλά ειδωλα. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Πρώτο Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Υπάρχει λοιπόν η ειδωλολατρία. Όπως εδώ η κυρία που είναι μπροστά μας διαβεβαίωσε και θα το καταλάβετε και όλοι σε λίγο. Όχι μόνον ενός είδους ειδωλολατρία αλλά υπάρχει μια πολύ μορφή ειδωλολατρία πολλές μορφές ειδωλολατρίας και δυστυχώς δυστυχώς για να μην κάνω λάθος και για να μην πω ψέματα, θα δείτε μακάρι να με διαψεύσετε μακάρι να με διαψεύσετε θα δείτε ότι και εσείς και εγώ είμαστε μπλεγμένοι σε πολλέ από αυτέ τι μορφές της ειδωρολατρίας. Θα δείτε και εσείς και εγώ ότι είμαστε πολλές φορές αγαπάμε τον Θεό πολύ λιγότερο από άλλα πρόσωπα και πράγματα. Και όπως είπε εδώ η Κυρία θα δεις αυτή η τηλεόραση που πολύ σωστά το είπε θα δεις τι να είναι Τη λατρεία τη κάνουμε και θα δει, θα δει, θα δείτε ποιον αγαπάμε περισσότερο τον Θεό ή την τηλεόραση. Αλλά δεν θα ξεκινήσω από εκεί. Υπάρχει η δωρολατρεία ή δεν υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει για να δούμε αν υπάρχει κάποτε παλιά. Πριν από 30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια, άμα έκανες να μπεις μέσα σε ένα σπίτι, όποιο σπίτι κι αν άνοιγες να μπεις, ήταν τόση η πίστη των ανθρώπων εδώ των Ελλήνων, που όταν άνοιγες την πόρτα, το πρώτο που έβλεπες μπροστά σου, κρεμασμένο στον τοίχο, ήταν η εικόνα του Χριστού. Η εικόνα της Παναγίας, εικόνε Αγίων. Τα σπίτια μας κάποτε αδελφοί μου ήταν εικονοστάσια. Ήταν μικρές εκκλησίες τα σπίτια μας. Μικρές εκκλησίες ήταν. Αν στο σπίτι και έβλεπες μέσα εικόνες, το καντήλι, το θυμιατήρι. Οι χριστιανοί εθροίσκευαν, Επροσύγκοντος στα σπίτια τους Ξέραν τις ακολουθίες απ' έξω <χε> Τώρα Τώρα Γειαλάτε να πάμε σε ένα σπίτι Ελάτε σας παρακαλώ Και αν πάω μακριά Θα πάω εδώ σε κάποια από τα δικά σας τα σπίτια Σε κάποια από τα δικά σας τα σπίτια θέλω να έρθω να πω Είσαστε πρόθυμε Να έρθω στο σπίτι σας δεν θέλετε να έρθω γιατί ξέρω ότι θα δω μέσα Άμα το λέτε χαίρομαι Χαίρομαι Χαίρομαι Άμα μου λέτε να έρθω σημαίνει Ότι έχετε εικόνες μέσα στα σπίτια σας Έχω. Το χαίρομαι Έχω. Άμα μπω λοιπόν σε ένα σπίτι σήμερα Και εύχομαι να μην είναι το δικό σας Πού θα με πάσουν, βέβαια Παπάς είμαι. Θα με πάσουν στο σαλόνι έτσι στο σαλόγι θα με βάσουν, εκεί τι έχω δει, έχω μπει σε σπίτια. τι έχω δει, μη με παραξηγήσετε για αυτά που θα πω, ξέρετε ότι η γλώσσα μου λέει πολλά, λέει πολλά, Μην μένετε στις λέξεις, μίνετε στο περιεχόμενο. Μίνετε στο βάθος, στην ουσία να μένετε, όχι τις λέξεις, σας παρακαλώ γι' αυτό, τι βλέπω, ένα κάδρο με μια γυμνή, μπροστά μπροστά, μπαίνω μέσα στο, στο σαλόγι, μπροστά μπροστά, φάτσα μου μπροστά, ένα κάδρο με μια γυμνή φωτογράφηση μια, μια γυμνή γυναίκα Ρωτάω Τι είναι αυτό ρε παιδιά Που είμαστε Που μπήκα να καταλάβω Που είμαι Που είμαι Γιατί λέει με ρωτάς παπούλη; Λέω που είμαι Ρωτάω είναι χριστιανικό σπίτι Λέω είναι χριστιανικό σπίτι Και τι είναι αυτό που βλέπω μπροστά στα μάτια μου Τι είναι αυτή η φωτογραφία Τι είναι αυτή η χειδεότητα! Τι είναι, Αλλή Πάτρε, δεν ξέρει, Αυτό ο πίνακα είναι του ζωγράφου τάδε. Υπογραφεί από κάτω. Υπογραφεί. Ζωγράφο τάδε. Μια ξεμπράκωση μπροστά. Φάτσα μπροστά. Μέσα στο σαλόνι. Χριστιανικό σπίτι. Καλά ρε παιδιά. <Καλά, <Καλά, <Καλά, πήγα κάποτε, θυμάμαι. Σε ένα σπίτι καθηγητού Θεολόγου, του Πανεπιστημίου μάλιστα. <Κι> Πήγα στη γιορτή του, είμαστε φίλοι, στην Αθήνα. Ήμουν αγω φοιτητή τότε. Μπαίνω μέσα, με ήξερε, ήξερε τον Αφθάδη χαρακτήρα μου, ήξερε ότι ήμουν απότομος, ήξερε ότι δεν βάσταγα γλώσσα μέσα μου. Μπαίνω μέσα στο σπίτι, κοίταγα, χάσεπα από εδώ, από εκεί, κοίταγα από εδώ του τοίχου. έβλεπα... Στο μία, στη μία φωτογραφία, ένα γυμνό. Την Άγη, μια κάτι λουλούδια, από εκεί θε κάτι βάζα, από εκεί κάτι, αυτά, κάτι αμπέλια, κάτι, κάτι αϊδίες. Κοίταγα τι. Έρχεται να με προλάβει, ήταν και κόσμος μέσα, σου λέει αυτός, είναι, είναι που είναι παλαβός, Α, θα μου κάνει καμιά αυτή, τώρα, δεν, δεν το έξερε τίποτα να αρχίσει να μου λέει εδώ μέσα. Έρχεται με προλαβαίνει, τι είναι, μου λέει, τι είναι, τι θες, τι κοιτάς, τι κοιτάς, του λέω τι κοιτάω. Του λέω σε καθηγητής, λέω θεολόγος μου λέει ναι είμαι. Πού είναι η εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, πού είναι. Α, μου λέει ναι ξέρεις, έχω μου λέει, έχω, έχω, έχω. Έλα μου λέει να σου δείξω. Με παίρνει λοιπόν, με παίρνει να μου δείξει. Είχε καμιά δεκαριά δωμάτια και είναι το σπίτι του. Ατελείω το σπίτι. Μπήκαμε μέσα, περάσαμε διαδρόμου από εδώ, διαδρομάτια, κοίταγα στους τείχους, τίποτα, εικόνα, τίποτα, μιλιά. Πάω μέσα σε ένα δωμάτιο, ένα δωμάτιο μου λέει να, έχω μέσα στο Τι να δω. Τι να δω, πού είναι οι εικόνε πίσω από την πόρτα Άνγε την πόρτα, πώς ανοίγει η πόρτα Πίσω από την πόρτα Δύο εικόνες δύο εικόνε, ένα μαυρισμένο κατηλάκι μπροστά δύο, δύο εικόνες ένα μαυρισμένο κατηλάκι Εκείνο λέει, αυτό είναι τη μάνας μου, όχι δικό του. Τη μάνας μου. <χω> <Της> μάνας <χω> <χω> Μα δεν φαινότανε δεν φαινόταν ούτε και ο ίδιο δεν το βλέπει στο να πει ότι το έχει μες στο δωμάτιό του στο δωμάτιο τη μάνας του τη μάνας του <συσχε> Ποιον λατρεύουμε λοιπόν σήμερα σας παρακαλώ λατρεύεται ο Θεός λατρεύεται ο Θεός Όχι λατρεύεται ο Θεός όχι δεν λατρεύεται ο Θεός Γιατί είπα να πω να, να σε ένα από τα σπίτια σας θα κάνω κάποιο άλλο πιο τολμηρό βήμα Πιο τολμηρό βήμα Θέλω να πω μέσα σε ένα από τα δωμάτια των παιδιών σας Μου επιτρέπετε Να πω μέσα στα εγγόνια σας Μέσα στα, στα παιδιά σας Να δω Δεν μου επιτρέπετε Τώρα λιγότερες είναι οι φωνές Λιγότεροι δέχεστε τώρα Λιγότεροι Προηγμένως περισσότεροι το λέγατε Τώρα λιγότεροι, λιγότεροι. Δεν θέλετε, δε θέλετε, δε θέλετε, δε θέλετε Γιατί ξέρετε δεν θα έρθω Άμα έρθω τότε θα δείτε. Άμα έρθω τότε θα δείτε. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Μπήκα όμω, μπήκα, μπήκα, μπήκα, μπήκα, μπήκα. Μην βιαζόσαστε, μπήκα. Έχω μπει σε πολλά δωμάτια παιδιών, αγόριών και κοριτσιών. Έχω δει. Έχω μπει. Τι έχουν μέσα. <Κι> λοιπόν, εικόνα, καλά δεν υπάρχει εικόνα. Πάει. Κάποτε παλιά. Έβλεπες πάνω από το προσκεφάλι του παιδιού καρφωμένο στον τοίχο ένα σταυρό. Έβλεπες... Α το είδα, το είδα. Αδελφοί μου, το είδα. Το είδα, πήγα στην Αμερική και τώρα όμω, όχι εδώ στην Ελλάδα. Πήγα στην Αμερική και τώρα. Όταν είχα πάει στην Αμερική, όταν είχα πάει στην Αμερική, μπήκα στο σπίτι ενό χριστιανού. Όντω χριστιανού. Όχι σαν και εμά εδώ. Όχι σαν και εμάς. Αφήστε, εμεί δεν είμαστε. Εικόνε. Εικόνες, εικόνες, καντήλια Το σπίτι του ήταν μια εκκλησία. Με βάλαν σε ένα δωμάτιο και λέω Μια μέρα έτσι θα μετρήσω λέω τις εικόνες που έχει μέσα. Πώς να εσύ για τι εικόνες, μέσα σε ένα δωμάτιο. Πώς νομίζετε. 75 εικόνες. 75 εικόνες. Η τύχη γεωμάτη. Η τύχη γεωμάτη. Μπήκα λοιπόν στο, στα δωμάτια αγοριών και κοριτσιών. Τι έχουν τώρα μέσα. Ανοίγει, μπαίνεις μέσα. Ανοίγει. Τα μένα αγόρια, έπαιξε κάτι μαλλιαρούς, κάτι ποδοσφαιριστάδες, κάτι τραγουδιστές, κάτι ειθοποιούς, κάτι βρώμικους, κάτι ελεϊνά όντα, κάτι ξυλωμένα παντελόνια, κάτι τρίπια παντελόνια, μισόγυμνος. Αυτή είναι λέει, ο Τάδε μεγάλο τραγουδιστής. Άλλος είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής. Κλωτσά την μπάλα, λέει. Κλωτσά την μπάλα. Δεν ξέρει τι σημαίνει να κλωτσά την μπάλα. Α, μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή. Ξέρετε σήμερα, Θεό είναι η μπάλα. Το ξέρετε αυτό. Ξέρετε αυτό το λένε κιόλα. Θρίλε, λέει Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Θρίλε, Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Παναθυλαϊκέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Θεέ μου, Θεέ μου. Θεό. Είναι Θεό. Κάποτε που έμεινα στην Αθήνα, δεν θα αργήσω, θα μου δώσετε 10 λεπτά παραπάνω να τελειώσω. 10 λεπτά. Δεν θα αργήσω. Δεν θα αργήσω. Δεν θα αργήσω. Μην μιλάτε μόνο να ακούσετε. Δίκα λοιπόν, όταν ήμουν φοιτητή στην Αθήνα, κάθε Κυριακή ερχόμουν να κάτσω στην Πάτρα. Γιατί τότε έψαλα σε κάποια εκκλησία ήμουν ψάλτη. Και αλλά μερικές Κυριακές που είχα πολύ διάβασμα δεν προλάβαινα, έμενα στην Αθήνα έπαιρνα άδειο από την εκκλησία μου μια Κυριακή λοιπόν που στην Αθήνα σηκώθηκα κι εγώ το πρωί να πάω στην εκκλησιά πήγα λοιπόν στην Ομόνια να πάρω τον ηλεκτρικό παλιά θυμάστε τότε τώρα έγινε το μέτρο παλιά είχαμε το ηλεκτρικό πήγα να πάρω τον ηλεκτρικό, τι να δω τι να δω, Κόσμο, κόσμο, Βέβαια το μυαλό μου δεν πήγε ότι πάνε στην εκκλησία, του είδα άλλωστε. Ήτανε όλοι με κασκόλ, με σημαίε, με φωνέ, με τύμπανα εκεί. Όλοι ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Ήταν η ώρα 6.30 εφτά το πρωί. Λέω, έπιασα έναν να δάφτι Λέω ρε παιδιά, τι γίνεται, λέω, πού πάτε. Α, λέει δεν ξέρει σήμερα, λέει έχει τέρμι. Έχουμε ντέρμι λέει σήμερα παιχνίδι, μεγάλο παιχνίδι. Τι είναι ρε παιδιά, ποιο παίζει σήμερα. Παίζει λέει ο τάδε με τον τάδε. Είναι με δύο μεγάλες ομάδες. Ο τάδε παίζει. Καλά λέω αυτή τη ώρα παίζουν. Λέει, λέει τα πόγια μα λέει παίζουν. Τι 4 το απόγευμα. Καλά τώρα είναι 6 το πρωί ρε παιδιά. Τώρα είναι 6 το πρωί ρε παιδιά. Που πάτε 6 το πρωί μέχρι τι 4 το απόγευμα. Έχετε, έχετε ακόμα 12 ώρε, 10 ώρε έχετε το απόγευμα. Μέχρι τα απόγευμα έχετε 10 ώρε ακόμα. Α, λέει πάμε να φτιάξουμε λέει, κλίμα, λέει πάμε να φτιάξουμε ατμόσφαιρα μέσα στο γήπεδο. Καλά λέω εσεί θα φάτε. Θα φάμε, πού θα φάτε. Μέσα στο γήπεδο. Είχαν πάρει μαζί τους κάτι ψωμιά, κάτι, όπως πώς βάζει η μάνα στο, στο παιδί το ψωμάκι με το τυράκι και τη μορταδέλα εκεί πέρα τι του βάζει να πάρει στο σχολείο του έτσι κι αυτοί είχαν πάρει μαζί τους καλαθάκια και βάζανε μέσα το ψωμί τους, το τυρί τους να φάνε. Πόλεο που καταντήσαμε! Για το Θεό, για την μπάλα! Από το πρωί για να παίξει τα απόγευμα η ομάδα Να του πει να πάει στην εκκλησία! Να του πει να πάει στην εκκλησία! Ποια εκκλησία ρε παιδιά! Ποια εκκλησία, ρε, παιδιά? Μην μιλάτε μεταξύ σα παρακαλώ! Ποια εκκλησία ρε παιδιά! Που πλέον σήμερα η Εκκλησία, όπως λέει κάποιος ιεροκήρυκας, άκουγα προηγουμένως για μιλία. Ποια Εκκλησία που σήμερα πλέον την Εκκλησία την καταντήσαμε μόνο για γάμους και για βαπτίσια και για μνημόσυνα. <και> ποια Εκκλησία. Ποιος πάει πλέον Εκκλησία κάθε Κυριακή. Ποιος. Ποιος πηγαίνει στην Εκκλησία κάθε Κυριακή. Στο γήπεδο αβέβαια, ταξιδεύει από την Πάτρα να πάει στην Θεσσαλονίκη να δει το παιχνίδι ταξιδεύει από την Αθήνα να πάει στο εξωτερικό, να πάει το, να δει το παιχνίδι Εκε Camp δεν τον νοιάζει ούτε λεφτά, ούτε ταξίδια, ούτε μακριά από την οικογένειά του ούτε μακριά από τη γυναίκα του, ούτε μακριά από τα παιδιά του Να του πει να πάει στην εκκλησία που είναι δίπλα του η εκκλησία στο σπίτι του δίπλα είναι Να του πει να πάει στην εκκλησία αρχίζει και σου φέρει ένα σ ένα σωρό δικαιολογίες και θέλει να πάει μόνο στο γάμο στο βαφτίσι, στο μνημόσυρο στην κηδεία, δηλαδή ίσα ίσα έκαναμε την εκκλησία ίσα, ίσα ίσα ίσα την κάναμε χώρο χώρο κοινωνικών συγκεντρώσεων εγώ δεν τον θεωρώ πλέον την προσευχή. την εκκλησία χώρο προσευχής, συγχωράτε με για αυτό που λέω την εκκλησία δεν τη θεωρώ χώρο προσευχή, ελάχιστοι την έχουν χώρο προσευχή στην εκκλησία Σήμερα η Εκκλησία είναι χώρος κοινωνικών συγκεντρώσεων. Στην Εκκλησία πάμε να μην μας παραξηγήσει ο ένας που έχει το βάστισμα, ο άλλος που έχει το γάμο, ο άλλος που έχει το βαφτίσει, ο άλλος που έχει το, το μνημόσυνο, μι... το ο άλλος που έχει την κηδεία. Αυτό είναι σήμερα η Εκκλησία. Και σας ερωτώ, ποιο λατρένει σήμερα Θεό. Σε παρακαλώ, άφησε. Όχι, όχι, στο τέλο, στο τέλο. εντά άλλη μορφή δολολατρείας άλλη μορφή δολολατρείας είπε η κυρία προηγουμένως τηλεόραση και σα ερωτώ είναι η δολολατρεία ή δεν είναι πόσες ώρες κάθεσαι στη τηλεόραση και πόσες ώρες διαθέτεις για προσευχή την ημέρα πείτε μου σας παρακαλώ να δούμε τελικά ποιον λατρεύουμε, ποιον αγαπάμε περισσότερο, τον Θεό ή την τηλεόραση. Απλά πράγματα και απλές συγκρίσεις. Απλά πράγματα και απλές συγκρίσεις. Ποιον λατρεύεις περισσότερο, στην τηλεόραση, έτσι και ξύπνησες τα απόγευμα κουρασμένος, σας χάσαν τα παιδιά σας. Μου το λένε, σας το εξομολογούμε, μου το λένε στην εξομολόγηση. Ήρθαν πολλά παιδιά, δεν σα λέω ψέματα μου λένε πάτερε, εγώ, μάνα και πατέρα. Δεν έχω. Δεν έχω μάνα και πατέρα. Γιατί είναι παιδάκι μου. Δεν γεννήθηκε σίγουρα ο κατέβατο Όχι, δεν έχω πατέρα και μάνα. Γιατί. Δουλεύει ο πατέρα, δουλεύει η μάνα. Το πρωί, έρχονται τι 3 το απόγευμα. Καθόνται, τρώνε, κοιμώνται μέχρι τι 7. Σηκώνω τηλεόραση. Τηλεόραση. Από τι 7 μέχρι τι 11. 12, μία. Πείπνο πάει το πρωί δουλειά τέρμα εγώ μου λέει, πατέρα μάνα να δεν βλέπω. Πόσε ώρε διαθέτει τη δληόλαση και πόσε ώρε διαθέτει το Θεό. Στο Θεό, να σα πω εγώ, να σα πω εγώ, να σα πω εγώ που λέμε Τον αγαπάμε το Θεό, που πρέπει να ντρεπόμαστε για τι κουβέντε που λέμε. Να τρεπόμαστε πρέπει. Τον αγαπάμε το Θεό, τι τον πέρασε το Θεό. Τι τον πέρασε στο Θεό. Αν τον αγαπάς τον Θεό θα το δείξεις μέσα από τις πράξεις όταν το δείξεις την αγάπη σου στον Θεό. Να σου πω πόση ώρα διαθέτεις τον Θεό. Κάνης ένα σταυρό το πρωί, ένα σταυρό το βράδυ. Ένα σταυρό το βράδυ, άντε να πεις και ένα πατεριμό, Εκείνο είναι το θέμα. Πόση ώρα, ένα, ε, ένα λεπτό το πρωί, ένα λεπτό το βράδυ. Εκείνο είναι. Θα σα πω κάτι, όχι για να γελάσετε αλλά για να κλάψετε. Θα σας πω κάτι, όχι για να γελάσετε, για να κλάψετε θα σας πω κάτι. Πήγα κάποτε σε ένα χωριό να ξεομολογήσω. Δεν ήρθαν πολλοί, κάμια δεκαριά. Τους ξεομολόγησα. μεταξύ των άλλων τους ρωτούσα. Λέω, προσεύχεσαι. Α, Όχι! όλοι, Όχι! όλοι. Α, προσευχή μου, παρπούλοι, λίγο, τι, όλη μου λέει λοιπόν στο τέλος ένας, μου λέει παππούλη σε παρακαλώ λέει να ρθεις στο σπίτι έχω και την άρρωστη λέει τη μάνα μου να ρθεις να την ξομολογήσεις ε, να, να έρθω να την ξομολογήσεις πάω λοιπόν στο σπίτι τον βλέπω λοιπόν αυτό ναι. αυτός που ήρθε και ξομολογήθηκε και μου είπε για τη μάνα τον βλέπω αυτό ναι όταν πήγα στο σπίτι ενώ όσο εγώ εξομολογούσα τη μάνα του, τον βλέπω αυτόν, ε, κάνει ένα σταυρό, έτσι ακριβώς όπως σας δείχνω, και με το άλλο το χέρι τράβαγε την κουβέρτα και κουκουλώνα το. Έκανα ένα σταυρό. Έκανα τράβηξε την κουβέρτα και κουκουλώσα. Τον είδα λοιπόν, του λέω, διακόπτω την εξομολόγηση, του λέω, ε, μπαραμπα, δεν θυμάμαι όπως τον λέγανε, μπαραμπακώστα, μπαραμπαγιόνι, δεν του λέω, προσευχή δεν θα κάνεις Δεν με είδε που λέει έκανα Πότε έκανες μπορεί Του λέω, δεν, δεν σε είδα Του λέω, πότε έκανες προσευχή Δεν είδε που λέει έκανε το σταυρό Και ακουκολώθηκα να κοιμηθώ Δηλαδή του λέω Αυτή είναι η προσευχή που μου έλεγες Στην εξομολόγηση ότι κάνεις <κυρί> Ότι προσεύχεσαι στο Θεό Αυτό είναι <κυρί> Αυτό είναι παπ Αυτή είναι η προσευχή και όχι μόνο του Παρπαγιώργη και του παρπακόστα και του Παρπαχρίστου αλλά σχεδόν η προσευχή ολωνών μας. Όση ώρα διαθέτεις την τηλεόραση σπάστετε βε, σπάστετε σαν έχετε το, τα κότσια και το κουράγιο σπάστε αυτό το διάολο που επίκει μέσα στο σπίτι μας, σπάστε το να γλιτώσετε. σπάστε. Βίσκατε σε άλλη μορφή δωρολατρεία. Άλλη μορφή δωρολατρεία. Θα σα δείξω άλλε δύο μορφέ τη και θα τελειώσω. Μορφή δωρολατρεία. Πόσο τα αγαπά εκείνα τα παιδιά σου. Έχω ακούσει κάτι μανάδε. Κάτι χαζομανάδε και δεν υπάρχουν σήμερα μανάδες καλά είπε εκείνος ο Αρχιεπίσκοπος επάνω ότι πρέπει κάποτε η εκκλησία να φτιάξει σχολές σχολές μανάδων να μπουν μέσα να μάθουν πως πρέπει να φτιάξουν να χτίσουν αυτό που λέγεται σπίτι να χτίσουν οικογένεια παλιά ο πατήρ Γερβάσιος εδώ αιωνία του η μνήμη είχε φτιάξει σχολή μανάδων και όποια ήθελε να πάνε να παντρευτεί πέρναγε πρώτα από εκείνη τη σχολή και τη έλεγε πως πρέπει να μεγαλώσει το παιδί της, πως πρέπει να το αναθρέψει, πως πρέπει να το ταΐσει, πως πρέπει να τον οθετήσει, πως πρέπει να τον τήσει, πως πρέπει, πως πρέπει, πως πρέπει πως πρέπει. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στον άντρα της, πως υπομονή πρέπει να κάνει, τί πρέπει να κάνει, τί πως, γιατί. Τώρα... τώρα. Άκουγα λοιπόν μια μάνα στο κορίτσι της. κούκλα εσύ ομορφότερο παιδί από σένα δεν υπάρχει εσύ πεντά μορφή μου εσύ τι της είπε μέσα σε ένα λεφτό αν της είπε 15 έτσι κοσμητικά επίθετα βρέ ανόητη μάνα βρέ ανόητη ταλέπορη μάνα δεν το καταλαβαίνεις ότι έτσι το παιδί σου τα μυαλά του πήραν αέρα και θα σου κάτσει στο σβέρκο, Βρεμάνα! Βρεμάνα, θα κάτσει στο σβέρκο σου. Θα στον κόψει το σβέρκο σου, το παιδί σου. Θα στον κόψει το σβέρκο. αλλά τι δείχνουν με αυτό, δείχνουν λατρεία. Λατρεία. Παλιά, παλιά, που, που ο κόσμο, οι, οι οικογένειε. Οι γονείς είχαν 5 και 6 και 7 και 10 και 15 παιδιά. Θυμάμαι ερχόταν κάποιος στο σπίτι μας. Θεός χωρές Αγία η ψυγούρα του 24 παιδιά είχε. 24 παιδιά μάλιστα. Λεωφορείο ήθελε να τα μεταφέρει. 24 παιδιά είχε. Θυμάμαι λοιπόν αυτοί όλοι όταν του ρώταγες Του ρώταγες πόσα παιδιά έχει. Σου απαντούσαν 6 του Θεού. 8 του Θεού, 9 του Θεού, 15 του Θεού αυτό ο αείμνητος γέροντας που στο σπίτι 24 του Θεού. Του Θεού, του Θεού. Και γι' αυτό βλέπετε εκείνη την εποχή που οι γονείς αφήναν τα παιδιά του στο Θεό δεν υπήρχαν ούτε ναρκωτικά, ούτε πρεζάκιδες, ούτε ανήθικοι, ούτε πόρνοι, ούτε ξενύχτηδες, ούτε τίποτα. Τώρα που τα παιδιά γίνηκαν δικά σας και σας ρωτάνε πολλές φορές πόσα παιδιά έχεις και αρκεί σε μόνο στο ένα, δύο τα χαριτωμένα μου, τα καλά μου, τα παιδιά μου, τα, τα, τα, τα, τα δικά μου Άντε λοιπόν τώρα σε λίγο καιρό που θα μεγαλώσουν και μην ρίξεις πουθενά τις ευθύνες άντε να τα μαζέψεις από κανένα πεζοδρόμιο με καμιά σύριγγα και άντε να τα μαζέψεις μέσα από τι νυχτερινές της pub και τα club Τράβα να τα μαζεύεις από τις δίσκο αφού είναι δικά σου και αφού δεν ταύσεις ποτέ σου στο Θεό το λάτρεψες το παιδί σου, το έκανες Θεό αλλά επειδή είναι ψεύτικος Θεός γι' αυτό λοιπόν θα τα φάστα τα μούτρα σου να το θυμάσαι διότι τα παιδιά όπως σας είπα προηγμένως ως ανθρώπους πρέπει απλώς να τα αγαπούμε και όχι να τα λατρεύουμε ή να τα τιμάμε σαν Αγίους Για το παιδί σου ξενύχτισες Για το Θεό πέσε μου πότε ξενύχτισες Πέσε μου Για το παιδί σου πολλές φορές κάτισες το μαξιλάρι του Επειδή έβηχε, επειδή είχε πυρετό Πολλές φορές αγρύπνησε Και δεν διαμαρτυρήθηκες Και καλά κάνεις σαν μάνα Αλλά πέσε μου σε παρακαλώ Για το Θεό πότε ξενύχτισες Πότε έμεινες γονατιστό Στην προσευχή σου Για να δείτε Μορφή δωλολατρίας Και θα σας πω και άλλη μία μορφή δωρολατρείας. Και την άλλη, την άλλη, το άλλο μάθημα θα σας μιλήσω, είπαμε, για τον καρνάβολο και για κάποιο άλλο. Είναι, δηλαδή το μάθημα θα είναι συνέχεια. Συνέχεια θα είναι. Συνέχεια. Συνέχεια. Και η άλλη μορφή δωρολατρείας είναι ο εαυτούλης μας. Ο εαυτούλης μας. Πόσα δεν κάναμε για τον εαυτό μα Για πείτε μου σα παρακαλώ. Έδειξε ο εαυτός μας ασπιρήνη στον εαυτό μας, άρχισε να γερνάει ο εαυτός μας χρώματα, πούδρες το ένα το άλλο, πάστες να βάλουμε στα μούτρα μας αμέσως να, φα... να εξαφανιστεί το γύρας, <κυρίζει> το γύρας να εξαφανιστεί, ασπρίσαμε τα μαλλιά μας αμέσως, ταχύτατα, να φέρουμε χρώματα, να βάψουμε τα μαλλιά μας, αρχίσαμε να ασκημένουμε λίγο γρήγορα τα νίκια κόκκινα, τα χείλα κόκκινα, τα αυτιά κόκκινα, τα μάτια κόκκινα, τα μάγουλα κόκκινα, η κόκκινη, όλα κόκκινα. Να γίνουμε να γίνουμε θέατρα. Αρχίσανε ο κόσμος να μη μας πολυβλέπει Τι φούστα ψηλά. Τι φούστα ψηλά. Έξω τα μπράτσα, έξω τα στίδια, έξω οι πλάτες, έξω οι κοιλιές, έξω τα πάντα. Για να δώσουμε Στίγμα να μας προσέψουν Ποιον λατρεύεις το Θεό ή τον εαυτό σου Ποιον λατρεύεις το Θεό ή τον εαυτό σου Άμα σε βρήσει κάποιος του βγάλεις μια γλώσσα 200 μέτρα Άμα βρήσει κανείς το Θεό πόσο υπερασπίζεσαι το Θεό όσο θα υπερασπιστεί στον άλλο, τον άλλο, τον Θεό που υβρίζεται. Τελειώνω αγαπητοί μου αδελφοί, δεν θέλω να σα στενοχωρήσω περισσότερο. Δεν σταματάω εδώ το θέμα μου. Το θέμα μου, σα είπα, θα συνεχιστεί και την άλλη, το άλλο Σάββατο που θα έχουμε, είπαμε, το εγκόμιο του Καρναβάλου. Θα έχουμε το εγκόμιο του Καρναβάλου και θα μιλήσουμε και για άλλη μία μορφή ειδολονατρία το, το επόμενο κήρυγμα. Ήθελε λοιπόν η χάρις του Κυρίου Ιμών Ιησού Χριστού να μας απαλλάσει από κάθε μορφή δολοατρείας και ο Κυριός μας να στρέψει την καρδιά μας, το πνεύμα μας, την ψυχή μας, τον νου μας μόνος Αυτόν και μόνος Αυτόν διότι μόνο από Αυτόν κρεμόμαστε και μόνο Αυτός θα μας σώσει εις την Βασιλεία του την Επουράνιο Νομήν.